Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Τσίπρα παρουσίασε ένα καλά μελετημένο, απόλυτα ρεαλιστικό και προσεκτικά κοστολογημένο σχέδιο. Μιλάει για τη Θεσσαλονίκη... Είναι ο κυβερνητικό εκπρόσωπο και μιλάει για το σχέδιο του Τσίπρα, που το παρουσίασε και το ακούσαμε όλοι στην ΔΕΘ προχτέ. Και το χαρακτηρίζει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο πολύ καλά μελετημένο και κοστολογημένο. Το βρίσκει σοβαρό δηλαδή, και μάλλον είναι ο μόνο Έλληνα πολίτη που. μετά τον Τσίπρα. που το βρίσκει σοβαρό το σχέδιο του Τσίπρα. Και όχι μόνο αυτά, είπε και στο press room, αφού είπε τα καλά λόγια για το Τσίπρα, δεν είπε και τόσο καλά λόγια για το δικό του. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Σαλονίκης αναπαρήγαγε πρακτικές φαυλότητας που σατήριζε σαν παθογένειες της πολιτικής από τα προχριστιανικά χρόνια ο Αριστοφάνης. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Σαλονίκης υποτίμησε τους πολίτες θεωρώντας ότι θα τους επηρεάσει με αερολογίες και με κύβδιλες υποσχέσεις. Υποσχέσεις που όλοι μας γνωρίζουμε ότι δεν έχουν καμία αξία. Αν δεν είμαστε πρώτο ακόμα και είναι ο κύριο mm. νομίζω ότι θα κλαίει όλος ο ελληνικός λαός. Εδώ είναι ο ελληνικός λαός που κλαίει. Ο Σπίρτζης το είπε αυτό. Σε συνέντευξη σήμερα το πρωί, ο προηγούμενο ήταν ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίο σε μια κρίση ειλικρινή, μάλλον κράσαρε, λέει τα ακριβώ ανάποδα. Φαντάζομαι θα τον σετάρει κάποιο, Ρισέτ θα του κάνει για να έρθει στα κανονικά. Ο κύριο Σπίρτζη λοιπόν σήμερα το πρωί βγήκε και είπε ότι αν δεν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα κλείσει ο ελληνικό λαό. Οι άλλοι λένε ότι αν βγει οποιοδήποτε άλλο θα είναι τερατογένεση. Και είμαστε ακόμη στην αρχή τη προεκλογική περιόδου. Αν δεν είμαστε πρώτο ακόμα και είναι ο κύριος Μητσοτάκης mm. νομίζω ότι θα κλαίει όλος ο ελληνικός λαός για τη συνέχιση των προβλημάτων Αυτό τον ψηφίσει πώ θα κλαίει Αυτό το ψηφίσει πώς θα κλαίει τον Αυτό το ψηφίσει ο λαός Αλλά γιατί να κλαίει Ακριβώ για να μην κλαίει λοιπόν όπως κλαίει σήμερα που τον ψήφισε Τι κακό είναι αυτό που μας λέγεται ο μας χτύπησε Κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο! Νομίζω ότι θα κλαίει όλος ο ελληνικό λαός... λέει σήμερα τον <Τι> ναι. ναι λέει ο οικονόμου Δημήτρης. Ε, αυτό είναι το ωραίο θέμα με αυτό που λέει ο κύριος Σπίρτζης ότι θα κλέμε και θυμόμαστε τι γέλιο είχαμε κάνει τα 4,5 χρόνια που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση αλλά αυτά θα τα κρίνει ιστορία θα τα κρίνει κάλπι κάλπη όταν γίνει ο Όρημο και σοφός ελληνικός λαός θα πράξει τα δικά του Και όλα τα υπόλοιπα. Η κυβέρνηση εδώ προχωράει, λειτουργεί, δουλεύει νυχθημερών και δεν δουλεύει, δεν δουλεύει μόνο οι υπουργοί. Αυτό φαίνεται και ο Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργό σήμερα πήγε, έδωσε δύο συνέντευξει σε ραδιόφωνα στον Αρναούτογλου. Μετά πήγε σε μουσικό σταθμό, έδωσε συνέντευξη. Ο Μηταράκη, ο Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική, χτε έπαιξε σε σύριαλ του Αντένα. Έκανε τον Υπουργό, να το βάλουμε τώρα. Βατόχο εκεί Κύρκο Βρέστο και βάλε τώρα είναι από σύριαλ του αντένα που μεταδόθηκε χθε. Το σύριαλ λέγεται Παγιδευμένη. Τι έγινε Δημήτρη, δεν χτυπά πόρτα. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αλλά θα περάσω μετά, με συγχωρείτε. Δεν χρειάζεται, πέρασε μέσα. Εμεί τελειώσαμε. <χω> Όπω είπαμε, όταν τα έχει έτοιμα, τα στείλει στο γραφείο μου. Εννοείται, κύριε Υπουργέ, θα τα έχετε σύντομα. Ευχαριστώ. Και να σου πω, κανόνισε κάποια στιγμή ένα στοιχείο, τόσε το έχουμε πει. Βεβαίω, με την πρώτη ευκαιρία είναι Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Εδώ ο στο Υπουργείο του παίζει τον Υπουργό. Το θέμα βέβαια είναι ότι κάνει τον Υπουργό και στην κανονική ζωή. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά όμω έπαιξε στο σύριαλ που σημαίνει για κάποιε ώρε, γιατί αυτά δεν γύριζονται στο πεντάλεπτο, για κάποιε ώρε πήγε το συνεργείο, πήγαν ηθοποιοί, είχε δει το κείμενο, είχαν γίνει προσυνεννοήσει, ξεκίνησε το γύρισμα. Πάμε ξανά. Δεν είναι αυτή η σωστή γωνία, αλλά να το ξαναπάμε γιατί έχει διάφορε λήψει. Κάθεται στο Υπουργικό Γραφείο και μπαίνει κάποιο, δεν έχω το σύριαλ, δεν ξέρω. παίζει ο Μηταράκης. Δεν ξέρω αν θα παίξει και στα άλλα επεισόδια, γιατί έχει σειρά. Ε, τρεις μέρες τη βδομάδα θα προβάλλεται αυτό το σειρά, αλλά οπότε βρήκε δουλειά να κάνει που του ταιριάζει και το υποστηρίζει πολύ καλά ο κύριος Μηταράκης. Πέρα από τους υπουργούς και τον πρωθυπουργό που δουλεύουν, δουλεύουν και οι υπάλληλοι. Οι υπαλλήλοι από κάτω, όπω λέμε, και επειδή πρέπει να ληφθούν μέτρα... περιορισμού της κατανάλωσης φέτος που είναι ο δύσκολος χειμώνας του 1942, όπως μας έχουν πει. Οι υπάλληλοι αυτοί λοιπόν παίρνουν τηλέφωνα στα σπίτια. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα σας. Ναι. Ναι. Αν, Ανδρέας Νικολακάκης λέγομαι, από το Υπουργείο Ενέργειας σας τηλεφωνώ. Ναι. Ενημερώνουμε τους πολίτες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. Ξέχετε θερμοσύφωνα στο σπίτι σας ηλεκτρικό. Ναι, έχουμε ναι. Έχετε και ηλιακό Όχι ηλιακό δεν έχω Οπωσδήποτε πρέπει να βάλετε ηλιακό Και να μην χρησιμοποιείτε καθόλου τον ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα. Ναι κατάλαβα Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους ε, θέρμανσης του νερού Να βάζετε λεκάνες και κουβάδες Με νερό στο μπαλκόνι Να το ζεσταίνει το νερό ο ήλιος Δόξα α, το Θεό Έχουμε πολλές μέρες το χρόνο ο στην ελλαδίτσα μας Ναι. Άλλος τρόπος είναι μια φουσκοτή πισίνα μια φθηνή φουσκοτή πισίνα που τη γεμίζεται πάλι νερό τη βάζετε στο μπαλκόνι να τη ζεστάνει ο ήλιος και μπαίνετε απευθείας μες την πισίνα έχει και μεγαλύτερη επιφάνεια οπότε θα νιώσετε βασίλισσα έτσι Μα μας έφυγε και η βασίλισσα η Ελισάβετ καημό που έτσι. τον έχουμε Αλλιώ αλλιώς και κρυοντούς. <χει> Κάνει και καλό στην υγεία το κρυοντούς. Και στο κυκλοφορικό, το ανοσοποιητικό μα σύστημα το ενισχύει. Εντάξει, κατάλαβα, ευχαριστώ πολύ. Καλό χειμώνα. Επίσης. Όπως βλέπετε, η κυβέρνηση δεν κάθεται και δεν είναι μόνο λόγια, είναι και έργα. Έχουν βάλει μηχανισμό από κάτω που παίρνει τηλέφωνο. Μπορεί να πάρει και εσά κάποια στιγμή και να σα δώσει οδηγίε. Θα συνεχίσουμε. Έχουμε και άλλε οδηγίε στην πορεία για το τι πρέπει να κάνουμε ώστε να εξοικονομήσουμε ρεύμα. Γιατί γίνει το πόλεμο και όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι να ακούσουμε ένα άλλο τηλεφώνημα, να ακούσουμε τον Υπουργό. Ποιον Υπουργό, Έναν Υπουργό που είναι μονίμων στα κανάλια και κάνει και αυτό τον Υπουργό, ο Άδωνη Γεωργιάδη, σε μια στιγμή εξαιρετική ειλικρίνεια. Σε όλες τις όταν, όταν γραντάραγε έναν πολιτικό πόσμο, πολλοί συναντές λένε «Πείτε μου την πρώτη λέξη σου έτσι στο μυαλό». Γι' αυτό ναι. Για μένα, ας πούμε, η πρώτη αντίθεση είναι ψεύδος. Το 80%. Για μένα, ας πούμε, η πρώτη αντίθεση είναι ψεύδος. Το 80%. Το άλλο 20 τι λέει ακριβώς. Το 80 λέω ότι είναι ψεύτης, εγώ διαφωνώ, είμαι στο 20, δεν μπορεί να λέει κάποιος υπουργό ψεύτη, δεν υπάρχει στοιχείο, μισό ίχνος στοιχείου, ένα βίντεο, κάτι που να έχει πει αυτό και να μετά να έχει δηλώσει κάτι άλλο, να έχει πει ψέμα, να έχει γράψει στο Twitter που δοξάζεται εκεί, να έχει γράψει κάτι που δεν ισχύει, που να είναι ψέμα, δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Ε, λίγο υπερβολικός εδώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Συνεχίζει ο κύριο Νικολακάκη, ο υπάλληλο του κράτου, παίρνει από το Υπουργείο στου πολίτε για να του ενημερώσει. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Νικολακάκη Ανδρέα ονομάζομαι, από το Υπουργείο Ενέργεια σα παίρνω. Ενημερώνουμε τον κόσμο για μέτρα εξοικονόμηση ενέργεια. Μάλιστα. Να σα πω κάτι τώρα που δεν είναι πολύ γνωστό. Ναι. Επειδή έχει ακόμα ζέστη και κουνούπια, ναι. όταν βάζουμε αντικουνουπικέ συσκευέ στην πρίζα, τι βάζουμε από το σούρπο και μετά. Και ναι. το επόμενο πρωί τη βγάζουμε από την πρίζα. Δεν τις ξεχνάμε. Δε φορά, δεν βάζουμε εμεί αντικνοπικέ ψεκαζόμαστε. Με τι ψεκάζετε, με φλύτ. Ναι, με φλίτ. Α, πολύ ωραία. <χε> ε, πάντων, εντάξει. Δεν έχετε βάλει ποτέ ούτε παστήριε ούτε υγρό, βάζουμε, ποτέ. Όχι, όχι, δεν βάζουμε γιατί είναι καρκίνο Δεν βάζουμε. Παίρνουμε φυτικά. Υπάρχουν και τα βιολογικά. Παίρνουμε φυτικά σπρέια και ψεκαζόμαστε. Αυτά τα φυτικά που είναι με την αλό η με που έχει κόλληναδρο, σελινόριζα, σκόρδο κτλ. Ναι. Ωραία, κάποιε άλλε εσεί σκέφτεστε τώρα. Όχι, όχι. Δεν είναι όλοι τι βγάζουμε yeah. την Τι βγάζετε όλε. Οπότε το σπίτι μένει στο απόλυτο σκοτάδι. Yeah. Αυτό yeah. θέλουμε και εμεί, ναι. Εντάξει, yeah. ευχαριστούμε πολύ. Yeah. Ναστε Καλό καλά. βράδυ, να είστε καλά. Ναι, yeah, επίση. Καλό εμείς. χειμώνα γεια σα. Έβγαινεστε το κρατικό πάλο. Έτσι πρέπει να είναι η δημόσια διοίκηση. Να είναι φιλική προ τον πολίτη να ακούει τον καημό του, την πρότασή του, την παρατήρησή του. Εδώ την κουβέντα για τα οικολογικά. Σπρέι για τα κουνούπια. Δίνει οδηγίε και είναι πολύ χρήσιμο. Η πολιτεία στο πλευρό του πολίτη. Και σε αυτό το τομέα άριστα όπω ακούτε. Σε έναν άλλο τομέα θα πάμε τώρα γιατί ο Κυριάκος Βελόπουλο που θα είναι ο συνέτερο στην άλλη τερατογένεση, όταν δεν βγει ο Κυριακό Μητσοτάκη και θέλει συνεργάτη, γιατί ο μόνο που το έχει απομείνει θα είναι αυτό. Εκτό αν βγουν οι δεξί και πουν θα πάει το κουκουέ. Όπω το κάνουν και με το ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο αυτό δεν έχει υποθεί, αλλά φαντάζομαι θα υποθεί και αυτό κάποια στιγμή. Ο Βελόπουλο λοιπόν σε επίση μια στιγμή υψηλή ειλικρίνεια. Εμεί λοιπόν είμαστε όλοι Αφρικανοί μπάσταρδοι. Ζήτω το Πακιστάν. Ζήτω το Πακιστάν. Εμείς λοιπόν είμαστε όλοι Αφρικανοί μπάσταρδοι. <σομίου> Ειλικρίνεια σήμερα, πάρα πολύ ειλικρίνεια. Ένα λέει ότι είναι ψεύτη, ο άλλο λέει ότι είναι Αφρικανό και ζει το ο Πακιστάν μπάσταρδος, ο άλλο λέει ότι ο Τσίπρα θα είπε πάρα πολύ καλά και ότι ο Κυριάκου δεν τα είπε καλά, γιατί με τον προχριστιανικό, όπω τον είπε Αριστοφάνη, γέλαγε ο κόσμο. Γενικώ έχουμε ακούσει πολλέ αλήθειε και έτσι πρέπει να γίνεται, το έχει ανάγκη ο τόπο και ο λαό. Ο κύριος Νικολακάκη συνεχίζει. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ανδρέας Νικολακάκης λέγουμε από το Υπουργείο Ενέργειας τηλεφωνώ. Ναι. Ενημερώνουμε mm. τον κόσμο για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Μάλιστα. Θέλω να σας μιλήσω συγκεκριμένα για τις συσκευές χαμηλής κατανάλωσης. Ναι, σας ακούω. Ε, γνωρίζετε φορτιστές, τον υπολογιστή, τον πιστολάκι για τα μαλλιά. Ναι. Όλα αυτά να είναι εκτός μπρίζα. Όλα. Ακόμα και η τηλεόραση. Όταν δεν βλέπετε τηλεόραση, να τραβάτε την πρίζα να σβήνει. Μάλιστα. Μαζί να σβήνει και το σπαστικό κόκκινο φωτάκι που έχει, που πολλέ φορέ δεν μα αφήνει να κοιμηθούμε, αν την έχουμε στην κρεβατοκάμαρα. Ποιο, δεν σα άκουσα. Το κόκκινο φωτάκι τη τηλεόραση, λέω, να σβήνει και αυτό, γιατί δεν μα αφήνει να κοιμηθούμε πολλέ φορέ. Οπότε το επόμενο πρωί να ξύπναμε πιο ξεκούραστοι, χωρί σακούλε στα μάτια. Δεν είναι να παίζουμε τώρα με αυτά. Τέλο πάντων. Άλλη συσκευή ε, που δεν ξέρει πολύ κόσμο και ενημερώνουμε. Είναι... Οι αντικουνουπικές συσκευέ. Σωστά Αυτές τις βάζουμε από το σούρουπο και μετά στην πρίζα Τότε που τα κουνούπια είναι ενεργά Και το επόμενο πρωί τις βγάζουμε από την πρίζα Δεν τις Έτσι. ξεχνάμε Ναι. Έτσι καλώ το πρωί τα κουνούπια δεν είναι πολύ ενεργά και δεν χρειάζονται αντικουνουπικά. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Εσεί χρησιμοποιείτε αντικουνουπικέ συσκευέ. Φέτο δεν χρησιμοποιήσαμε, η αλήθεια είναι. Δεν είχαμε κουνούπια. Δεν είχατε, περίεργο. Ναι, ναι. μας ότι... μα πρί, έχουν πρίξει, μα έχουν πει όλο τον χρόνο σχεδόν τα κολοκούνουμπα και σκνύπε. Μα τσιμπάνε. Δεν ξέρω, τα τραβάμε εμεί, τι να πω. Ψεκάζεστε εσεί. Μάλιστα. Έχουμε αυτά και τα κουνούπια τίγρη, λιοντάρι, καμιλοπάρδαλοι, πώ τα λένε. Στο διάλογο μα έχουν που. Ναι, ναι, δεν ξέρω, εμάς δεν μας προτιμήσανε φέτος Δεν σας προτιμάνε, μάλλον δεν είστε γλυκοαίματοι ή γαλαζοαίματοι που λέμε Δεν είστε σαν τη Βασίλισσα, μας άφησε και χρόνους Είδατε την κηδεία της Βασίλισσας, στείλατε λουλούδια Πώς? Στείλατε λουλούδια στη Βασίλισσα. Εννοείται. Να στείλατε μέσω του κυρίου Σαμπούνι. <laughs> <laughs> Τέλο πάντων, αυτά που σα είπα τα θυμάστε. Τα θυμάμαι φυσικά. Τα σημειώσατε εντάξει. Ναι, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όλα αυτά που μα είπατε. Καιρόμαστε. Και για και αντικουνυπικά και για το φωτάκι που δεν μα αφήνει να κοιμηθούμε και ξυπνάμε με τι σακούλες στα μάτια. Αυτό ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Το δονητή μπορούμε να το στην πρίζα ή όχι. Το δονητή που δεν το χρησιμοποιείτε. <laughs> Ιδανικά που δεν έχει ούτε μπαταρίε ούτε πρίζα. Ξέρετε είναι σκέτο αυτό. Πάντως μπράβο στην κυβέρνηση γιατί βλέπω ότι γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Σοβαρότατη. Να μα παίρνουν από το Υπουργείο τηλέφωνο, σπίτι, σπίτι και να ενημερώνουν. Δεν τα έχουμε ξαναζήσει αυτά με άλλε κυβερνήσει. Και μάλιστα όλο το 24ωρο ξενυχτάμε κι εμεί. Το αντιλαμβάνομαι κι εσεί να προσέχετε. Που μα έχουν στην πρίζα κι εμά. Μα έχουν στην πρίζα ώστε να ενημερώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Εμεί δεν βγαίνουμε από την πρίζα. Είμαστε οι μόνοι που χαλάμε ενέργεια γιατί είμαστε συνέχεια στην πρίζα. Ναι, ναι, Καλό χειμώνα, εύχομαι. Και καλή δύναμη με όλα αυτά που σα βάζουν να κάνετε. Ευχαριστούμε επίση. Και ο σύζυγο τη από μέσα που για την κρίσιμη και κομβική απορία. Ενώ λοιπόν δουλεύουν και είναι στην πρίζα όλοι οι υπάλληλοι και προσφέρουν στο σύνολο, και ε, 24 ώρες, 24 ώρε παίρνουν τηλέφωνα και ενημερώνουν. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και πάνε όλα πάρα πολύ καλά, γενικώ ο κόσμο του βρίζει. Είμαι πολύ περήφανο ω Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων και Υπαίθρων για την Διεθνή Εκθεσσαλονίκη. Θέλω να ξέρω ότι η Διεθνή Έκθεση είναι η πιο πετυχημένη έκθεση των τελευταίων δεκαετιών. Έχει του περισσότερου εκθέτε. Έχει κάνει το μεγαλύτερο τζίρο. Η τιμόμενη χώρα, τα ΗΠΑ, που φτιάξει το πιο μονοπερίπτωρο. Όλοι οι πόλοι εκεί είναι χαρούμενοι. Και λέω τώρα, να έχουμε κάνει τόσα καλά και να μα βρίζουν όλη την ημέρα. Μήπω δεν είναι τόσα τα καλά. Αλλά εγώ δεν βλέπω και κάποιον να βρίζει. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάποιον να του βρίζει, αφού πάνε όλα τόσο. Αλλά είναι ο Άδωνη εδώ, μιλάει στο κοινό τη Νέα Φιλαδελφία. Η εκδήλωση που έγινε προχθέ και μα έχει δώσει αρκετά ηχητικά. Σαν σήμερα το 1971, φεύγει από τη ζωή ο Γιώργο Σεφέρη. Ένα από τα δύο Νόμπελ αυτού του μικρού τόπου. Το Νόμπελ το πήρε το 1963. Διαλέγοντα έναν Έλληνα ποιητή για το βραβείο Νόμπελ, νομίζω πω η Σουηδική Ακαδημία θέλησε να εκδηλώσει την αλληλεγγύη τη με τη ζωντανή πνευματική Ελλάδα. ενώ αυτή την Ελλάδα για την οποία τόσες γενναίες αγωνίστηκαν προσπαθώντας να κρατήσουν ό,τι ζωντανό από τη μακριά παράδοσή της Ο Γιώργος Εφέρης λοιπόν ο οποίος έχει γράψει και αν έχει γράψει θα ξέρουμε, τα έχουμε τραγουδήσει θα σταθούμε λίγο σε αυτό που με μια έτσι μικρή παρότρινση μας λέει να το κάνουμε λίγο Λίγο ακόμα θα ειδούμε τι να ανθίζουν τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει, λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. δύσκολο λίγο που έχει ζητηθεί ποτέ εδώ ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα 21 11 10, 80, 8 80 από τα παραπολιτικά εδώ σε αυτό το τηλεφωνικό αριθμό θα βρείτε τον αποστόλη τραγουδάει και αυτό τώρα διακόψει τον λίγο χορεύει κιόλας Κατεβάστε τον κάτω να μιλήσει στο τηλέφωνο. RadioPapakiParaPolitica.gr Το mail του σταθμού αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμείς. Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του Ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά έχω γραφημένους. Και στο YouTube μας ακούτε τώρα live και μετά μας βρίσκεται οπότε θέλετε ε, και διάλογα από κάτω να κάνετε. Λάος μέρος α, κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Ούτε Δανία, ούτε Σουηδία, ούτε Ελβετία. Δεν είναι δυνατόν να περιμένετε ότι η χώρα θα γίνει αυτόματα Σουηδία και Ελβετία. Ούτε Ζιμπάμπουε, φίλε, τίποτα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν να γίνουμε Που του ρωτά στον δρόμο που πέφτει το Μεξικό και σου δείχνουν την Κίνα. Α, ναι, αυτό είναι ωραίο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε όμω δεν είμαστε κοντά, αφού ανήκουμε στη Δύση. Γιατί βλέπει να ε, έχει σημασία αν είσαι κοντά. Εδώ σου λέω να του δείχνει. Όχι εννοώ φίλε... κοντά πνευματικά, ρε παιδί μου. Ε, πνευματικά πιο κοντά δεν γίνεται, ρε φίλε. Έχουμε φτάσει στην λιθιότητα στο τέρμα. Την έχουμε πιάσει η πάτω, α π Εκεί είμαστε. Με ενωμένε πολιτείε. Άρα μια χαρά είμαστε. Λίγο ακόμα, λίγο προσπάθεια ακόμα να βλέπουμε να ρωτάνε πού είναι η Ιταλία και εμείς να δείχνουμε να πούμε Βόρειο Πόλο. Τα μπέργκερ μα τα τρώμε κι εμεί. Παχυσαρκία έχουμε κι εμεί. Ρατσισμό έχουμε κι εμεί. Μπάτσου που σκοτώνουνε κόσμο στον δρόμο και αθώνονται έχουμε κι εμεί. Ακριβώ. Στα πρότυπα τη Δύση είμαστε. Άντε Α, Αυτό, μα, δεν γκρινιάζω. Εγώ είπα ότι αυτό είναι το πρότυπό μα. Αυτό Α, το δεν γκρίνιαζε. Για σα το λάγο μου. Οπα. Τι κάνει, εγώ έλειπα εκτό, Ελλάδος και τώρα σε παίρνω τηλέφωνο για να σου πω για αυτού του συλθίου. Έκανε και τα, που. τα ταξιδάκια σου πού ήσουν, Βόρεια Κίνα. Τι έκανες Κίνα; Πήγες να δεις Ζόπου. δουλειέ. Δουλειέ. Τι δουλειέ έκανες δουλές. εκεί. Έκανα δουλειέ μηχανική φύσεως. Α λοιπόν, θα κάνω όπω το πιστεύω. Μα... Δεν ξέρω μα θέλει το πιστεύω. και το Πόσο χρόνο είσαι. Και να Δουλειέ μηχανέ. Α, ah, πήγε να βάλει το πουλί αυτό το φουσκωτικό, κατάλαβα. Όχι, ρε, μα με Το πουλί το έχω πολύ εγώ φουσκωμένο, δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω, παντά αυτό το κουμπάκι που είναι στο χέρι και κατάλαβα. Το extension. Είσε και πολύ μαλάκα, να πούμε. Εσύ τέτοια ονειρεύεσαι, ρε. Πού βρίσκεσαι. Στα 69, ναι, αυτό ονειρεύαμε. Α, σε Και ως. το 69 από μόνο του, έτσι κι αλλιώ. Το 69 από μόνο δεν είναι καλό, αλλά εμπάσχετο. Θέλω να πω το εξή. Το, 15... το 1955 έω 1959, καμιά τριάνταριά παιδάκια του φέρνουν. 50... Πέρασαν τη δουλειά στο λαιμό στην Κύπρο και τα κρέμασαν, τα σκότωσαν. Με εντολή και υπογραφή αυτή τη γριά που πέθανε στην Αγγλία. Πες μου ότι δεν του έδωσε χάρη, αν είναι δυνατόν. Έστειλαν οι μανάδες δρεγμένα, γράμματα με τα δάκρυα και παρακαλούσαν τη Βασίλισσα να του δώσει χάρη. Και αυτή είπε: Έχει να τα κρεμάσετε. Και σήμερα οι άλλοι ηλίθοι βαλάν τα λαμάκια,ρε αποστόλη. Όλοι οι μανάκες, όλοι οι ηλίθοι. Σαν την Άιλι Φοντερ Λάιν λέει: το λογαριασμό στον Πούτην. Τι γίνεται σε αυτό τον κόσμο, μπορεί να μου πει πόσο μαλάκι είμαστε. Να το πω σε pounds. Ορίστε. Σε pounds, να το πω επειδή είμαστε και στα αγγλικά, γι' αυτό λέω. Δεν ξέρω εγώ, αγγλικά, εγώ ξέρω κινέζικα. Μπορώ να σου το πω στα κινέζικα. Αν πήγε να κάνει το πουλήμα. Τσιου, τσιου, τσιου. Να σου πω κάτι. Γιατί επιτρέπεται να λέγουν τέτοια πράγματα οι βασίλισσα και οι βασίλισσα σε όσε απικίε είχαν οι Άγγλοι, δειλοπάντησαν εκατομμύρια άνθρωποι και σκοτώθηκαν στην Ινδία χιλιάδε άτομα. Τι παλαμάκια βαλάκια αυτό το άτομο. Θα πρέπει κάποια να βάλω με μυαλό. Τώρα με αυτά που λες, δηλαδή σε λίγο θα προκύψει ότι η Αγγλία είναι η δύναμη. Έλα τώρα. Όχι δεν είναι, είναι κάτι άλλο ε. Αυτά δεν μου αρέσουν τώρα. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Δεν μου αρέσουν. Μαζέψτε όλα τα σαράδα εκεί πέρα κρεμασμένα στα στήθη όλες τι μαλακίες. Ποιο τα χάρισε αυτά. Ποιο σου τα κρέμασε τα αρχή για το πέτο εδώ πέρα. Μήπως είναι από τους σανάτους των ανθρώπων. Έλα από το λέει. Έλα. Δηλαδή, τι πιστεύει ο φοστήρα που πήρε, Ότι όσοι πιστεύουμε δηλαδή, σε ένα άλλο σύστημα θα μείνουμε άνεργοι και θα περιμένουμε να πούμε να έρθει ο εξοσιαλισμό για να πιάσουμε δουλειά. Έτσι δεν είναι. Μέχρι τότε θα ζούμε κομμουνιστικά. Μέχρι τότε θα ζούμε. δεν θα ζούμε. Ιδανικά γι' αυτό ναι, είναι να μην ζούμε. Ε, ωραία. αυτό πιστεύει δηλαδή. Αυτή Αστέρι. Διάνεια. Γι' αυτό σου λέω. Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό είναι ο στόχο. Και πολύ μα είναι. Και πολύ μα είναι. Έλα, Ραμπιστολή. Έλα. Να σε ρωτήσω, εσύ. ο Κυρβασίλη καλά είναι. Α, την πάτρεψα έχω μένα. Καλά πρέπει να είναι. Έχουμε τον ακούσουμε πολύ καιρό, γι' αυτό ρωτάω, δεν ξέρω. Καλά είναι, καλά είναι, μην αγχώνε, σε διακοπέ κάνει. Α, εντάξει, τότε ήταν ησύχησα λίγο, εσύ έβλεπα κάτι φάρσα προχθέ. Αυτά, αυτά. Εντάξει. Όχι, όλα καλά, όλα καλά. Είναι συνεχώ σε διακοπέ. Εντάξει, εντάξει, χαίρομαι, χαίρομαι. Αποστόλη μου θέλω να πω κάτι που μου βγαίνει από μέσα μου, από τα βαθιά. Τα ισό μου. Λέγε. Για τον Άδων είναι αυτό, έτσι. Όποιος μπορεί φέτος το χειμώνα να μπορεί να κάψει και κάποια άλλα πράγματα. Να oh, Άντε και μα μίσου Μαριόλι στο φινάλε. Α, έτσι παίζει, ναι. Εντάξει. Καλό μεσημέρι. Ο κύριο Τσίπρα παρουσίασε ένα καλά μελετημένο, απόλυτα ρεαλιστικό και προσεκτικά κοστολογημένο σχέδιο. Σιριζέο και ο Οικονόμου, ούτε οι βουλευτέ του Σιριζά δεν τα λένε αυτά. Βγαίνει όμω και τα λέει ο κύριο Οικονόμου. Πολιτικό πολιτισμό, αναγνώριση του αντιπάλου. Γιατί είναι και οι ίδιοι καλοί, άρα και ο αντίπαλο θα είναι γερός. Αυτά δεν λέμε σε τέτοιε περιπτώσει. Και άλλωστε τι βλακίε. Αυτό ακριβώ. Τελεία αυτά. Στο site τη Ελληνοφρενία, σήμερα το βράδυ θα ανεβάσουμε μια συνέντευξη του Θανάση Παπα-Κωνσταντίνου. Δόθηκε προχτέ στο Αριστοτέλειο. Όλοι ξέρουμε, έγινε συναυλία του Θανάση με τον Μιστακίδη. Αλλά όμω η αστυνομία που ήταν εκεί, του 5.000 φοιτητέ που παρακολουθούσαν, δεν μπορούσε να του ανεχτεί πολύ. Έριξε χημικά, διαλυθική συγκέντρωση. Ποδοπατήθηκαν εκεί οι φοιτητέ για να βγουν πάλι καλά που δεν είχαμε και τα χειρότερα. Αυτά που γίνονται συνήθω το απειθήτα. Πριν ξεκινήσει την αυλία, ο Θανέ παπα στο το συνεργάτη μα τον Χρήστο Βραμίδη, μίλησε είπε διάφορα. Το σύνολο θα ανέβει γύρω στι 9 το βράδυ στο site τη Ελληνοφρένεια, ελληνοφρένεια.net.gr. Θα ακούσουμε κάποια απόσπασματα. Το χούι, α πούμε, τη δεξιά δεν κόβεται. Έτσι, νομίζω. Ε, αυτό το πράγμα το συναντάμε από πολύ παλιά στο παρελθόν τη ελληνική ιστορία. Τι παρακολουθήσει κι αυτά. Θυμάμαι σαν. Σαν νεαρός, ας πούμε, στον τύρνα που μεγάλωσα, είχε φύγει Χούτα και ήταν ο Καραμαλής. Ακόμα τότε, λοιπόν, υπήρχαν χαυχέδες και αστυνομικοί που περιτριγύριζαν α, τυχαία και καλά γύρω από τις φοιτητικέ παρέες. Μάλιστα, ο ένας είχε, του είχε βγάλει, <χαι>, είναι, του Τυρνάβου, το παρατσούπλι Λάση, Λάση δηλαδή το, το σκυλί. Και, ας πω, έχει δουλειά ιστοριούλα που έχει φάσει Του κάναν διάφορες πλάκες, ας πούμε Τον είχα πάρει η μυρουδιά και Λέγαν μεταξύ τους, ήταν ας πούμε 7-8 άτομα Σκορπίζονταν ο καθένας σε διαφορετική κατεύθυνση Και περίμεναν να δουν προ τα πού θα πάει ο <Κι> η Λάση ε, Σε μια δε περίπτωση Μου το έλεγε ένα φίλο που ήταν εκεί Δεν τον βλέπαν εκεί γύρω Και ρωτά ένας «Ρε παιδιά, πού είναι η Λάση» Και πετάγεται αυτός Πίσω από το περιέδριο και λέει: Εδώ είναι και η Λάση. Αυτό είναι απάντηση στην ερώτηση για τι παρακολουθήσει, τι επισυνδέσει, όλα αυτά που γίνονται αυτέ εδώ τι μέρε. Και θυμήθηκε την παλιά ιστορία με τη Λάση. Να είσαι αστυνομικό, να παρακολουθεί για να σε λένε Λάση. Βέβαια, η Λάση τότε έπαιζε και σαν σύριαλ. Επί όλα αυτά. Επί του Εθνάρχου. Καραμάλι, όχι επί Χούντας. Ένα άλλο απόσπασμα που έχει ενδιαφέρον και μα άρεσε είναι αυτό για τα social media, τη μανία, τον εθισμό. με το Instagram και τις άλλες ε, ε, εφαρμογές. Όχι Facebook δεν έχω προσωπικά. Έχουν φτιάξει κάποιοι, κάποιες ομάδε που ακούν τη μουσική μου. Εγώ ίδιο δεν έχω. Ε, είμαι λίγο αποκρισμένος από αυτό. Όχι από την τεχνολογία, αλλά α, από διαδικασίες που βγάζουν α, τον εαυτό μου σε κοινή θέα. Πούμε. <χω> νομίζω ότι όσο πιο... Και δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, τόσο πολύ... Του ανθρώπου που ε, εκθέτουν την προσωπική τους ζωή παντού με, με Instagram αυτά, δεν ξέρω τι κάνω. Εγώ νομίζω ότι όσο πιο ανώνυμος είσαι, τόσο πιο ελεύθερος. Και όσο μπορούσα και μπορώ, αυτό το, το προστατεύω. Δεν βγαίνω στην τηλεόραση, ας πούμε. Τελευταία άρχισα να με αναγνωρίζουν, τη, τη ζημιά την έκανε το YouTube, ας πούμε. <laughs> Μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχαν περιπτώσεις που δεν μου αφήνανε να πω στη συναλλήλεια που είχα. Γιατί δεν με αναγνώριζε Όσο πιο ανώνυμος τόσο πιο ελεύθερο. Αυτό που βέβαια πάει κόντρα στην, στην τριπτική πλειοψηφία. Έχουμε όλοι φίλου, βλέπουμε, βλέπετε. Εσεί εδώ που μα ακούτε, οτιδήποτε κάνετε, αν δεν μπει στο Instagram, σχεδόν δεν έχει συμβεί. Δεν το έχετε απολαύσει ούτε και εσεί οι ίδιοι, ούτε και αυτοί που το βάζουν. Ματαιώτη, ματαιωτήτων. Υπάρχει ένα γνωστό στίχο στον Hackman που λέει: Όταν χοντέλνουν οι γλιτάδε, αλλάζουν χώρα και οι αράδε που ξεφορνίζανε. Εσύ φαίνεται, παρότι είσαι πλέον ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος, να μην έχει βαδίσει προς αυτή την κατεύθυνση, παρότι τα παραδείγματα καλλιταχνών που πέτυχαν το American Dream και άλλαξαν, είναι πολλά. Τι είναι αυτό που προφυλάσσει έναν άνθρωπο από το να πάει σε μια τέτοια διαδρομή, πιο ατομική. Η, η σφραγίδα της σημαντεότητας, που θα μπορέσω να, την... να σας την εκφράσω με μια παροιμεία που λέμε στο... στα μέρη μου, χέστηκε η φορά δασταλόνη. Αυτό ακριβώς Είναι μια εντελώς διαφορετική Ένας εντελώς διαφορετικός τρόπο σκέψης Πως συγκεκριμένος τραγουδοποιός, καλλιτέχνης, συνθέτης, στιχουργός, τραγουδιστής Όλα μαζί Και διανοητής από τους πιο σοβαρούς που έχουμε σε αυτόν τον τόπο Είναι ένας άλλος τρόπος σκέψης Και γι' αυτό εκφράζεται και στα δημιουργήματά του Εντελώς διαφορετικά κόσμματα Που τα έχει αγκαλιάσει η νεολαία Και μεγάλο μέρος του κόσμου, ομίζω και συναυλίες στο βράχουν αυτές τις μέρες που ε, ξεπούλησαν τρεις συναυλίες, θα γίνουν όπως και στο κατράκι Κατράκιο πριν λίγο καιρό ξεκίνησε για μία και έκανε τέσσερις sold out. Όλα, γίνεται χαμός μακελιό πάντα. Η ατμόσφαιρα είναι μοναδική στις συναυλίες. Εδώ ακούσαμε για τη ματαιότητα και θα άλλο ένα απόσπασμα για το νόημα του αγώνα ε, τον ρώτησε ο Χριστός Αβραμύρης. Έχει νόημα ο άγχο, ή όχι. Για μια καλύτερη ζωή, καταρχήν, εάν το έχει μέσα σου. Αν σε κατατρέχει μια αίσθηση δικαίου, δεν έχει σημασία αν έχει νόημα ή όχι. Εφόσον το έχει μέσα σου, οδηγεί εκεί. Α, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Ε, α, θα μπορούσα εδώ να πω ότι ισχύει ό,τι και με την τέχνη. Στην τέχνη, α πούμε, έλεγε ο Μπονιέλ ότι είναι ανήθικο στην τέχνη να σκέφτεσαι τι επιπτώσει. Ίσως κάτι τέτοιο να ισχύει και για το. Γιατί για τον αγώνα για μια καλύτερη ζωή. Στο Απιθύτα δόθηκε αυτή η συνέντευξη, στο Όρθιο, σε κάποια αίθουσα πριν ξεκινήσει η συναυλία η προχρεσινή, που ήταν και επεισοδιακή, αλλά συνεχίστηκε μετά η συναυλία. Μαζί του ήταν και ο Γιάννη Ντουσάκη, φοιτητή του Απιθύτα, που έχει χτυπηθεί κάπου δύο-τρει φορέ από τι γνωστέ ειρηνευτικέ δυνάμει των ΟΝΟΜΑΤ. Αγαπημένο τείχο από το έργο τη Θανάσσα. Αγαπημένο στίχος, έχει πει και τόσο τραγούδι ο άνθρωπο. Μπορώ να πω αγαπημένο τραγούδι, ε. Ε, την Μιλιόπετρα. Είπαμε, γενικά δεν λέμε αλλά εντάξει yes. κάποια, κάποια πράγματα που τεχνικής φύση τα έλεγα μπορώ να τα πω ε, όταν έχω ε, έλλειψη έμπνευση όσον αφορά τη ε, συγγραφή καταφεύγω στην ποιήση εκεί λοιπόν ε, μπορώ να βρω πήματα που μου αρέσουν και να καθίσω να διασκευάσω Ε, γιατί η «Ηλιόπετρα» τα λόγια της είναι του «Οκτάβιο Πάς» Διασκεφασμένα από μένα, δηλαδή διάβασα ολόκληρο το ποίημά του και από αυτό πήρα κάποιες φράσεις δικές, το έβαλα και δικές μου και κατέληξε το στικάκι ως «Ηλιόπετρα». Με τράβηξε το γεγονός ότι όπως όλη σχεδόν η Λετινοαμερικάνικη ποίηση έχει πάρα πολλές εικόνες και το βασικότερο το ότι βλέπει τον έρωτα σαν μια... Ε, Απελευθερωτική διαδικασία αυτό το ποίημα. Η Λιόπετρα ήταν α, μια πρωτόγονη πηξίδα ας πούμε, που χρησιμοποιούσαν οι Βίκε παλιά για να προσανατολίζονται στα ταξίδια που κάνανε. Με τον ίδιο τρόπο, ο έρωτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια πηξίδα για το δύσκολο ταξίδι τη ζωή. Ο σκλάβο γκάζα τη όμορφη είναι σήμερα. Έτσι τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι. Και νομίζω ότι είναι εκείνε τι στιγμέ δηλαδή. Προσωμιάζει ο έργο πολύ με τη δημιουργία γιατί χάνεται, χάνεται ο χρόνο, ξεφεύγει από την καθημερινότητα και την ανθρώπινη κλίμακα. Στην ουσία, βγάζει φτερά. Βεβαίω δεν απελευθερώνει για πάντα, για, για λίγο. Ξαναπέχει μετά. Εκπεσόντε άγγιλοι. Βγαίνει το κόσμο όταν φυλούνται δυο για αγάπη. Πόλεμο, πόρτα που ανοίγει. Μέσα στα σπλάχνα σ' τα αλλάζει λίγο φω, Είναι φεγγίτε τα σωμάτια του μήγου. Αντίζει σαν τεντροσκύερο κάτω από έναν ήλιο, ηλικία. Τα μάτια σου που πάνε. Συχνά και τα άγρια θηρία. Αλλάζει ο κόσμο, όταν φύγουν τα μεταμορφώνεται. Όλα ο, ο σκλάβο βγάζει. Στους στου ώμου του φτερά, πάβει ένα Οπότε σαν παραγειρό, Πραγαν για σενών και στην πληγιά Κάθε του φανά του αφρήτη του φεκαριού. γραφή λασμία πάνω στο βασάλιο, Μικρένε ο κόσμο. Όταν φίλουν τελειών, γίνεται η κάμαρα κέντρο του κόσμου και μισανίγει σε αυτό το 1 σαν στέρεη. Εμείς εδώ κάποια στιγμή θα την πάθουμε τη σχιζοφρένεια γιατί μέσα σε μια ώρα ακούμε το μηταράκι, τον υπουργό να παίζει σε σύριαλ και να κάνει τον υπουργό. Ακούμε τον Άδωνη, τον οικονόμου, ακούμε τους πολιτικούς, ακούμε το λαό με τις τρέλε του, τις υπάλλαβομάρες του και ταυτόχρονα ακούμε τον Θανάση Παπακοσταντίνου να λέει πράγματα που σου μένουνε. Ε, ακούμε τη μουσική αυτή, το μάλαμε εδώ να τραγουδάει. Αυτό τον υπέροχο στίχο και τα παρασκήνια λίγο πώς γράφηκε, όλα μαζί, τα ακούμε όλα μαζί μέσα σε μία ώρα, μπαίνουν στο κεφάλι, βγαίνουνε, αλλάζουμε συνεχώ διαθέσεις, mood όπως το λέμε στη νεοελληνική, οπότε κάποια στιγμή τη σχιζοφρένεια, η ελληνοφρένεια θα μετατραπεί σε σχιζοφρένεια, θα είναι κανονικό, δεμένου θα μας πάρουνε, από όποιο στούντιο είμαστε τη στιγμή που θα συμβεί αυτό λαός τώρα που είναι υγιέστατος όπως θα ακούσετε μέρος δεύτερον. <στολή μου> Έλα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Κατέβηκε. Μπράβο, μπράβο. Γεννήκανε πάλι. Άστα, άστα, πάνω στο διάλογο. Δεν μου λε, ρε, αυτόν τον άνθρωπο τι τον εστέλνουνε σε κάθε πολιτείαντρε και γίνεται χαμό κυρίω. Πίε στη δράμα, δεν καταστράφηκε η δράμα. Κατακλυσμό έγινε. Σκοτώθηκε και ο άνθρωπο. Τι κατσικοπόρευε να του ο άνθρωπο. Ρε. Τα παραλέτε. Τι τα παραλέω, δεν άκουσε τι έγινε απάνω. Τι κακομοίρα έγινε. Γιατί δεν πάω καρα, Μα αρέσει να στέλνουν αυτόν νε. είναι θα κατα... πάει. Ουρσούζη είναι αυτόνδρευε. Θα κάνουμε πάλι άσχημα, Χριστούγεννα και νέο έτος θα κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο. Ενώ είχαμε προσδοκία για καλό έτος, α πούμε, και καλά Χριστούγεννα, μάλιστα. <laughs> Θα λέτε και θα κλέτε. Το λέω. Δυπίζαν άγνωση αυτό. Ναι. Δεν το πιάνει κανένα το παλικάρι μου, δεν τον πιάνει κανένα, τον είδε. Έβγαζε το λόγο χωρί να κοιτάει ούτε. Να τον είδα όσο το καμάσιο έλεγε. Πόσο ε? τον καμάρωσα πόσο. Ε, εγώ πάνω τον καμάρωσα και πολύ άλλο καμάρω σαν. Όχι, τον άλλο που βάλει τα χέρια σαν τρίπα που τα κάνει. Α, μάρια, αυτό είναι μήνυμα, παιδί. Μου λώσω του σώματο. Θα κάνει τα χέρια σαν τρύπα για να σου δείξει πόσο θα στον κάνει. Απλά. Ναι, ναι, και σου γιατί φωνάζει το ρητό. Άντε, φυλάκια. Γι' αυτό το υποκείμενο που κάθε μέρα παίρνει αρκετό το αυτοπρόγραμμά σας. Ποιος? Έκανα εφεύρηση μια καινούργια λέξη. Δεν είναι πια γραφικός, είναι δικό μου το λανσάρο αποστολή. Γι' αυτό το λέω γιατί είναι πνευματικά δικαιώματα. Διελειογραφικός είναι. Ποιος καλέ? Κατάλαβες ποιον λέω. Κατάλαβες ποιον λέω. Ακατάλαβες. Άμα κατά Καλημέρα σα, καλή εβδομάδα. Ο Μαρκώνη. Ναι, δεν με καταλάβατε. Ο Προκόπη, πώ είπαμε, Προκόπη, είσαι. Πολύ καρπο. Α, πολύ το ξέχασα. Πολυχωροχρονικό, πολυβαρητικό. Με τα χωροχρονικά συστήματα. Μιλήσατε καθόλου. Τι ήθελα για και αυτό να τη ρωτήσω. που είχε από τι 10 Μάρτι πολλέ φορέ πάνω από την Κόριντο, πάνω από την Επίδαυρο. Αλλά να πούμε και το όνομα του χωριού Ανατοπολέικα. Το μιλήσανε, ήταν υπάλληλο δημοτικό αυτό στην Επίδαυρο. Και πήρε την αστυνομία και το κατέγραψε το αστυνομικό τμήμα Επιδάβρο. Άρα λέμε Άρα... κάποιο θέμα, δηλαδή. Εμεί έχουμε ένα θέμα που μα απασχολεί, το οποίο εγώ δεν γνωρίζω, αλλά το λέμε. Ναι, και στην Κόρινθο το ήταν πολλέ ημέρε ήταν αυτό uh -huh. ο... που κιλάει τα αρχαία. Όπα. Ο αρχοφύλακα που λέμε. Ναι, ο αρχαιοφύλακα και πήραν τηλέφωνο αυτή στα κανάλια στα πρωινάδικα, Το δείξαν δύο πρωινάδικα. Αλλά προσίξη... Α, είναι αυτό που το λέμε 2 το... πρωινάδικα, η παραγιά μου. koro ya Δεν ήξεραν ο κόσμο να φυλαχτεί, ούτε Δεν ξέρει ο κόσμο, yeah, δεν ξέρει. Δεν φυλάσσονται και μετά σου φταίει η αστυνομία. Έλα τώρα. Ναι, όχι, ούτε η αστυνομία ήξερε γιατί η ακτινοβολία πρέπει να παίρνουν του ελεγκτέ εναερίου κυκλοφορία. Και δεν του π... παίρνουν, ναι. Γιατί και αυτοί οι νόσοι τα κοινότητα και δεν του σκόρουν. Υπάρχει το βίντεο στο YouTube, που μιλάνε τρει ελεγκτέ εναερίου κυκλοφορία και ο μεγάλο αστροφυσικό Γουδή Χρήστο, ο τολμηρό. Ο Γουδή. Που λέμε Γουδή <laughs> καλύτερα δεν γίνεται που είχε και πατάτε. Ναι, ξέρω. Που είχε Λέτα. το σαλατ μπαρ παλιά, Ογούδη. Τώρα, όχι, είναι αστροφυσικό τη Αγγλίας Και τι υπάρχει ασυμβίβαστο, δεν μπορεί να έχει και το σαλατ μπαρ. Ναι, τώρα είναι στη μάνι, κάνει διακοπέ. Κοιτάξτε, ξεκουραστείτε ο αστροφυσικό. Τι είναι αστροφυσικό, Να πείτε τώρα εδώ ότι η ακτινοβολία είναι επικίνδυνη. Ότι μετεωρίζω το δεν είχαν έλικε και είχαν πολλά φώτα. Mm -hmm. Αλλά να μου πούνε σίγουρα ότι δεν είχαν για να το ελέγξουμε εμεί τώρα. Δεν θα αφήσουμε έτσι ρολόγια, Αν ρολόγια κουάρτ, ο, ο φύλακα και ο υπάλληλο ο Αν τα ρολόγια του μείνανε πίσω. Μόνο μα είναι κουάρτζ μένουν πίσω. Ναι, ναι, εντελώ κουάρτζ. Τα κουάρτζ είναι αυτά που κάνουν βρεκεκέξ κουάρτζ κουάρτζ. κουάρτζ κουάρτζ. Ναι, Αυτά ούτε είναι, ούτε καλά είχα καταλάβει. Ούτε λοιπόν, ούτε. χάρηκα, Μαρκώνη, χάρηκα. Πάλι πήγε ούτε καλά στην ομιλία. Να, να πει στον κόσμο να καταλάβει το παράδοξο διδύμων. Θα το πω, θα το πω, θα πω και παράδοξο ζυγών και σκορπιών όλα τα παράδοξα. Το έχω και σε mail και συναντή. Ανλήμον, κάθομαι και διαβάζω όλα τα βράδια. Ναι, πω παραπολιτικά. Για τώρα. Είπαμε, είναι υγιεί όλοι και όλοι μα. Ε, εγώ λυπάμαι το Γκάρολο της Αγγλίας το βασιλιά πια που εκεί που θα έπαιρνε σύνταξη Ξαφνικά πιάνει δουλειά Έχουν γραφτεί διάφορα στα social media τις τελευταίες μέρες για αυτό, Αλλά τον λυπάμαι επίσης Και για τη φτώχεια που τον δέρνει από εδώ και πέρα Για το θέμα το, το, του Καρόλου που με ρωτήσατε, αν θα υπάρξει ε, αντίδραση, αν ο ίδιο θα πρέπει κάτι να κάνει. Δεν νομίζω. Και δεν νομίζω γιατί όλα αυτά έχουν καθοριστεί, ακόμη και το, για το ότι δεν θα πληρώσει, δεν θα πληρώσει ε, κληρονομιά, ε, μάλλον φόρο κληρονομιά για αυτά που παίρνει από την Ελισάβετ, έχει λυθεί με ένα νόμο του 1993. Έχει λυθεί και αυτό. Ε, η, κληρονο, η περιουσία που θα κληρονομήσει άμεσα ο Κάρολο δεν είναι τόσο μεγάλη, ακόμη και αν υπάρχουν άδειλοι πόροι και κάποια πράγματα που δεν Υπολογίζεται γύρω, στις, ε, γύρω στα 400 εκατομμύρια στερλίνες. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Όμως εκεί δεν περιλαμβάνονται όλα αυτά που αποτελούν περιουσία του στέματος αυτού καθ' αυτού του θεσμού. Αρχής γενομένης από τα τρία δις και κάτι που υπολογίζονται ότι στοιχίζουν τα κοσμήματα του στέματος. Ό,τι πιο παρασυντικό υπάρχει είναι ο θεσμό τη βασιλεία. Εδώ οι συνάδελφοι του Μέγκα τα άκουγα χτε και ο στρατή Αγγελί τα λέει όλα αυτά: ότι θα κληρονομήσει μόνο 400 εκατομμύρια. Τα έχει δουλέψει η Ελισάβετ τώρα και τα παίρνει ο γιο. Λογικό, αλλά δεν υπολογίζονται τα υπόλοιπα που ανήκουν πάλι στο στέμα, είναι κάτι δι. Περιουσία, πώ αποκτήθηκε, με τη δουλειά του. Εννοείται. Πάνε πίσω πολλέ γένειε. Εμεί να συνεχίσουμε με τον κοινωνικό λακάκι, τον υπάλληλο του κράτου, ο οποίο παίρνει τηλέφωνο τώρα έπεσε σε καφετερία. Ναι, είναι, δεν είναι οικία εκεί Όχι δεν είναι εδώ, θέλω να μιλήσουμε με κάποια άλλη υπεύθυνη Τι είναι, είναι πιτσαρία, τι είναι Εδώ πέρα, είμαστε καφέ κοκτέιλ μπ... Α, Καφετέρια Ναι, έχω. Ωστόσο, έχω πιτσούλε αν θέλετε. Πιτσούλε δεν θα προτιμούσα γιατί είναι και αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη. Ότι πρέπει να μοιράζονται οι πίτσε. Και αυτή τη στιγμή εγώ είμαι μόνο μου. Δεν έχω να τη μοιραστώ με κάποιον. Τέλο πάντων, παίρνω από το Υπουργείο Ενέργεια και ενημερώνουμε του πολίτε για την εξοικονόμηση ενέργεια. Τώρα εσεί εκεί έχετε α πούμε καφετιέρε, α πούμε Ναι. Αυτέ τώρα καταναλώνουν πολύ ρεύμα. Ωραία. Θα μπορούσατε να περιορίσετε τη χρήση του και να κάνετε τον καφέ, α πούμε, στον πρίκει. Δυστυχώ δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να το κάνουμε αυτό. Αυτό δεν είναι θέμα πολυτέλεια, είναι θέμα ανάγκη. <Τι> θέμα ανάγκη. Θέμα ανάγκη γιατί έτσι θα εξοικονομήσετε πάρα πολύ ενέργεια και εσεί κάνετε και καλό στο περιβάλλον. Ναι, καταλαβαίνω. Αντίστοιχα δεν μπορώ να το κάνουμε αυτό. Έχουμε, έχουμε σπεριχέ, δεν μπορούμε να φτιάξουμε το καφέ σε κάποιο πρίκι ή χώβολη, δεν ξέρω τι. Ούτε στη χώβολη. Από κάτω με αναπτήρα, να το συσταίνετε <Τι> με αναπτήρα ή με κερί. Με το βάλετε πάνω σε ένα κερί που να έχει μια βάση. Δυστυχώ δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ειδικά σε μια καφετέρια αυτό δεν γίνεται. Είναι πολύ χρονοβόρο, δεν συμφέρει. Από πού αλλού θα μπορούσατε να εξοικονομήσετε, πιστεύετε. Προσπαθούμε να. Ε, όσο μπορούμε να είμαστε προ το περιβάλλον, ε, κομπλέ, αλλά δεν γίνεται παραπάνω. Για, για τι πίτσε που λέτε, πού τι ψήνετε. Ε, σε φούρνο. Σε φούρνο, ηλεκτρικό φούρνο. Ε, ηλεκτρικό φούρνο, ναι. Πρώτα τη κυβέρνηση είναι όλοι οι φούρνοι, ηλεκτρικοί φούρνοι, κλασικοί, να αντικατασταθούν με Οπότε. Να καίτε ξύλο που και το ξύλο βέβαια έχει υλοακριβίνει, αλλά τέλο πάντων με μία άλλη καύσιμη υλίτ να βάλετε μέσα ας πούμε στου καταλόγου. Το μενού μπορείτε να το πετάξετε μέσα στο ξυλόφρονο να, να ζεστάνετε έτσι την πίτσα. Καταλαβαίνω ότι μου λέτε, δεν, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Κλιτήριο πιάτον έχετε. Κλιτήριο πιάτων, έχει Αυτό... ναι, αλλά χρησιμοποιείτε πολύ λίγο. Α, πολύ λίγο, εντάξει. Άρα περισσότερο λάττζα στο χέρι. Ναι, ναι. Αυτό μα κάνει, σαν κυβέρνηση, μα κάνει. Ωραία. Τα ροφήματα να υπερισχύουν τα φρέντο. Τα κρύα ροφήματα από τα ζεστά. ώστε να μην χρειάζεται να καλάτε ενέργεια για το ζέσταμα των ροφημάτων. Δηλαδή, κι αν σα πούει ο πελάτη μπορεί να πει ζεστό καφέ, να του αντιπροτείνετε φρέντο. Ναι, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Να μου πει ένα ζεστό καφέ, να το πω δεν γίνεται. Να πάρετε κρύο. Μπορείτε να του αρέσει. Είναι αυτό που μερικοί το προτιμούν κρύο, Άχι. που έλεγε και στην ταινία. Ωραία. για <laughs> την Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλέ δουλειέ. καλά. Ευχαριστούμε yeah. πολύ. Βγαίνει με προτάσεις θέλω να πω Δεν είναι ειδικά αυτό που είπε να ψήνεις τις πίτσες Και να κέσου καταλόγου και τα μενού Είναι μια ρεαλιστική πρόταση Την απέρριψε ο τύπος εκεί στην καφετερία Κακός Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος Έχουμε διαφημίσεις Μας πάνε στο μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα μισά αύριο γεια σας